Εμείς δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Μπράβο! Μπράβο. Μπράβο. Καλές ευρωπαϊκές πρακτικές με στόχο ευκαιρίες νούργες για τον εργαζόμενο, δύναμη στον εργαζόμενο. Κύριε Υπουργέ, να κοίταψε, ανατρίχιασαι. Δύναμη στον εργαζόμενο. Ευτυχώ! Μια παραγωγική Ελλάδα που θα έχει μια ισχυρή ανάπτυξη. Μπράβο τους Το άκουσε. Βεβαίω. Τι λέει ο Χατζιδάκης; Βεβαίω. Τι δίνει στον εργαζόμενο. Τα πάντα. Δύναμη είπε. Α, ναι. Γιατί ε, άλλο ο εργαζο... είναι, δύναμη είναι όλα. Αυτό. Ο εργαζόμενος ε, Μια χαρά είναι τα ακουστικά. Ο εργαζόμενο ήθελε δύναμη. Και δεν μπορούσε να την πάρει. Αλλιώ και η κυβέρνηση του τι δίνει. Έχουν εξεσκίσει τα αφεντικά. Δηλαδή είναι να λυπάσαι τα αφεντικά, όμω έχουν αποδυναμώσει. Deep. Πρέπει να γίνει μια εκστρατεία, ένα μαραθώνιο. Να ένας... κατέβουν στου δρόμου, παιδί μου, τα αφεντικά. Εν τω μεταξύ, για αυτό το νομοσχέδιο που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο και κάθε κυβερνητικό που βγαίνει, υπουργό βουλευτής, λέει ότι τα κάνουμε για του εργαζομένους, Δεν υπάρχει μισό σωματείο σε όλη την Ελλάδα που να συμφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο. Ε, μόνο μόνο οι εργοδότε. <laughs> Συμφωνούν που είναι κατά των εργοδοτών. Συμφωνούν. Τίποτα. Όλοι οι άλλοι από κάτω είναι κατά των Το φεστιβάλ ελαστική σχέση εργασία. Λοιπόν, τι. Μια χαρά πάει. Δόθηκε χθε στη δημοσιότητα. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, Α, να σταθούμε λίγο, να ναι, κάνουμε. Βεβαίω. Το χατσιδάκι είναι στα πάνω τώρα. Ανασκόπηση είναι η περίφημη διευθέτηση του χρόνου εργασία. Τι ωραίε λέξει. Ναι, ναι. ναι, ναι. Είδεσαι, ναι. Το ίδιο από το κατά ισό, τα όρια, τα πιασάρικα αυτά τη αυγή. Εκεί λοιπόν. Όντω. Χτυπιέται το 8ο κανονικά. Γιατί δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη, στον εργοδότη να προχωρά σε καθιέρωση του δεκάωρου. Κάθε μέρα με ατομικέ συμβάσει εργασία. Δεκάωρο με ατομικέ. Πολύ καλό αυτό. Με τι ατομικέ έχει λειτουργήσει και στο παρελθόν. Ναι. Συμπηρεσμένα στοιχεία για του εργοδότε. Δεκάωρο, το οποίο δεκάωρο θα το δουλέψει σήμερα. Δεν θα πάρεις υπερορίες που κανονικά μέχρι σήμερα έπαιρνε τις δύο παραπανώρες αλλά κάποια στιγμή θα πάρεις θα μια ρεπό δούμε... που το αφεντικό θα αποφασίσει Μπράβο. πότε εβολεύει. Ναι θα δούμε. Οπότε με ακου... ελιές να φυτρώνουνε <laughs> δεν πα <πάς laughs> να τις μαζέψεις. Ε, Μπορεί, Χαμήλωσε λίγο το χάλι Κύρκο. Μπράβο έτσι γιατί <laughs> όταν γίνεται ροκιά είναι ενοχλητικό. Ε, μόνο οι τέσσερις πρώτες νότες είναι ωραίες. Ξεκτή, ε, ε, ναι. Λοιπόν, μετά το νομοσχέδιο λέει μπορεί να επιβάλλεται η ατομική σύμβαση, ε, ο εργοδότη να σου ζητήσει ατομική σύμβαση, ακόμη και αν το συνδικάτο του χώρου διαφωνεί. Υπάρχει συλλογική συμφωνία. Και τώρα Πάνω μπορούς. αυτά. Ναι, ναι, αλλά τώρα γίνεται με νόμους. Θεσμοθετείτε πια, ναι. ναι. Είπαμε για τι δύο επιπλέον ώρες οι οποίε θα παραπέμπει στον εργαζόμενο, τον εργαζόμενο στην αποπλήρωσή του με μειωμένο ωράριο ή άδεια, όποτε συμφέρει πάντα την επιχείρηση. Τις κυριακές Έκοψε που είναι διπλό. Όχι, περίμενε. Ένα-ένα. Ένα. Το νομοσχέδιο, άκου να δει τι γίνεται. Δεν κάνει διάκριση εφαρμογή του μέτρου για συμβάσει ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Πάξ. Έτσι, ωραία. Είμαστε διακρίσεων. Ναι, μπράβο. Τι σημαίνει αυτό, ότι αφήνει ανοιχτό το πεδίο εφαρμογή σε όσου εργάζονται στον τουρισμό. Mm. Στον τουρισμό θα σου πει: Σε προσλαμβάνω για 8 ώρε. Θα δουλέψει τώρα 12 ώρε και θα δούμε στο μέλλον πώ θα το μειώσουν. Αλλά δεν υπάρχει μέλλον γιατί τελειώνει το Σεπτέμβρη. <laughs> <laughs> Γι' αυτό δεν να. κάνει επίτηδε, δεν κάνει διάκριση ορισμένου και ορίστου. Άρα, όσοι πάτε στον τουρισμό, ήλιο με ήλιο, δουλεύετε και, και μετά Δεν θα... πάτε και για διακοπέ. Πάτε, πάτε εποχικά τα, για τί, να τι, δουλέψετε τι λίγο διάστημα. Άκου, τι κρυφά άρθρα έχει. Επίτηδε δεν κάνω αυτό το διαχωρισμό για να δουλεύουν συνεχώ. Για ναι, ε... ναι, να μην ελέγχεται. Αν, αν είναι μια δουλειά σε αιτήσια βάση, άντε να όλα αυτά τα παπάντε που λέει μπορεί και να κάτσει τον Οκτώβρη, κανένα δύο ημερο, τρίμερο, πέντε ημερο. Μα κοιτάξτε, θα σου πει κάτσει τον Νοέμβρη. Δεν πειράζει. Μα τον Νοέμβρη είμαστε κλειστά. Ναι, Τότε ναι, θα κάτσει. Αυτό, αυτό, αυτό θα πει. Αυτό θα δουλέψει. Τι ελιέ, λοιπόν. Πότε είναι οι ελιέ. Το Νοέμβρη είναι οι ελιέ. Ναι, τον Νοέμβρη. Οπότε <laughs> θα, θα κάτσει τι ελιέ. Μην είσαι και πολλά. Τι άλλο κάνει αυτό το ωραίο νομοσχέδιο. Αυξάνονται στι 150 ώρε οι υπερορίε από τι 96 στη μεταποίηση και 120 στι υπηρεσίε που ήταν μέχρι τώρα. 150 ώρες υπερορίες έχει το δικαίωμα να, μ, η επιχείρηση να βάλει τον εργαζόμενο να δουλεύει. Η αύξηση αυτών των ωρών έρχεται στους εργαδότες πιο φθηνά όμως. Γιατί μέχρι τι 150 ώρε ο εργαζόμενο θα αμείβεται με προσάυξη μόλι 40% ενώ με το ισχύον καθεστώ ήταν 60%. Πολύ καλά. Να, τα λέει, τα έχει πει και ο Άντορ. Στηρίξτε τι επιχειρήσει σα. Αυτή είναι σας, η δύναμη το του εργαζόμενου. Έτσι. Που είπε ο Χατζηδάκη. Για να έχετε δουλειά, στηρίξτε. Δηλαδή, αν έχεις, είσαι εργοδότη και έχει εργαζόμενο, σου έρχονται πιο φτηνά οι υπερορίε που δεν θα τι χρησιμοποιεί κιόλα. Γιατί έτσι κι αλλιώ θα δουλεύουμε το ελαστικό ωράριο. Καταργείται η αργία για πάνω Α. από 20 κλάδου εργαζομένων. Πολύ καλό αυτό. <laughs> και, <laughs> και εφόσον καταργείται, συνεχίζει να πληρώνετε διπλά εκεί, επιμένω. Ναι. Θα είναι διπλό το μεροκάματο της Κυριακής, αφού καταργείται η αργία. Νομίζω, δεν το ξέρω να σου πω. Φαντάζομαι γιατί Καλά, είναι η δύναμη των όχι, εργαζομένων. Ναι. Ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε σήμερα το πρωί. Ωραία που μιλάει τη λεφτά Γεραπετρίτης. Έχει γίνει καλός πελατάκος. Ναι, τα λέει, ωραία. Ε, Είπε για αυτό το νομοσχέδιο. Όλοι βιώνουμε την πραγματικότητα στον χώρο της ιδιωτικής αγοράς εργασίας. Είναι ένα πεδίο το οποίο είναι απολύτως αρρύθμιστο. Ένα πεδίο στο οποίο η εργοδοτική αυθαιρεσία πλεονάζει. Δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος και εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχει αυτό το αρρύθμιστο περιβάλλον ευνοείται πάντοτε ο ισχυρός. Εμείς τι λέμε. Θα έρθουμε να ρυθμίσουμε εργασιακά το περιβάλλον ενδυναμώνοντας τη θέση του εργαζόμενου. Δεν μας λέτε ότι είναι έρθουμε... φιλεργατικό το νομοσχέδιο. Αυτό λέτε. Ήσες κατακαίρνουν για το αντίθετο. Θα μου επιτρέψετε με τα λόγου γνώσεως να ισχυριστώ ότι το νομοσχέδιο αυτό ενισχύει απολύτως τη θέση του εργαζομένου. Σε ευχαριστώ Παναγία. Μωρίστε με απόλυτη γνώση το είπε. Όχι αντί έτσι. Ναι, επειδή υπήρχαν ισχυροί εργοδότε, θέλανε να είχαν έγνοια τον εργαζόμενων και αυτό φέρνω αυτό το νομοσχέδιο. Το είπε εδώ. Το ρώτησε και ο κ. το επιβεβαίωσε. Δεν είπε φιλεργατικό, αλλά είπε ότι ενισχύει τη θέση του εργαζόμενου. Κοίταξε να δει, δεν είναι όμω και απλό να η συνέχεια έννοια τον εργαζόμενο. Δεν πάει να κοιμηθεί στα βράδια και oh. το σκέφτεσαι. Πώ θα τον περιμοδοτήσει, Είναι και χαϊδάκι ο εργαζόμενο. Συγγνώμη τώρα. τώρα. Καλά. Πρώτον, δεν δε είναι καθαρό. Δεν έχει κοιμήσει κιόλα ο κατζηδάκι στον εχένια και δεν κοιμάται. Δεν είναι καθαρό όπω ο εργοδότη. Πρώτον, Να αρχίσουμε από αυτά. Σε τι είναι καθαρό ο εργοδότη. Λέω φράγκα, φορτηγάκι. Τουκάμι σου, άλλο φορτηγάρι κάτω. Οπότε καλά του κάνουμε. Σε ένα από τα άλλα τα ωραία που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, το διάλει Άξτρα δάκι. Θε να κάτσει μισή ώρα, όχι αγάπη μου. Επειδή επειδή μια για τον εργαζόμενο. Ναι, επειδή ναι, ναι. Για τον εργαζόμενο. Ναι, Και να μην έ... έκανε διάλειμμα, συγγνώμη, κάνε το διάλειμμα σπίτι σου πριν έρθεις. Το διάλειμμα σε Τώρα σε θα χέσει, το μου το πρωί. Τώρα θα το βράδυ. Και ο να να Αυτά είναι εκτό όλα αυτά που λέω. Τα μωρά γιατί δεν ενοχλούν σε αυτά. Το μωρό θα κατουρίσει όταν είναι να κατουρήσει. Πάνε. Δεν, δεν έχει γίνει λύκο. Δεν υπάρχουν στην Κίνα. Και Ιαπωνία. είναι η εταιρεία που βγάζει τι μάσκε. Στην Κίνα. Τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Να Υπάρχει. βγάλει πάνε η ίδια Υπάρχει η εργοστάσιο στην Κίνα που φοράνε πάνε οι εργαζόμενοι για να μην πηγαίνουν oh. στην τουαλέτα. Μια χαρά. Προπομπό η Κίνα. Που, καλά, έχει και το άλλο με τα μονά κρεβάτια. Πάνε και κοιμούνται ένα πάνω στον άλλο στι σαρδέλε για να μην κάνουν τέτοιο. Προπομπό η Κίνα. Πολύ και στην Ιαπωνία κα όταν απεργούν φοράνε ένα περιβραχιόνιο τι να οι κόκκκινοι στο survivor. Ρε! <laughs> λοιπόν, φοράνε ένα τέτοιο. Τεχνίδι. Ρε! Έτσι λένε. Λοιπόν. Να του ξεχωρίζει κιόλα. Πώ ξεχώρισε ο Εβραίο παλιά. Τυχαία ναι, ναι, ναι. η σύγκριση. Ναι, ξέρω. Ο κύριο Χατζηδάκη έχει μια μόνιμη έτσι, μανία και αιμονή με mm. τι Παρασκευέ. Και χρησιμοποίησε προχτέ, θα το ακούσουμε και τώρα. Το επιχείρημα. Τι Παρασκευέ που λέμε και στο Master Seft. Έχει πολλέ Παρασκευέ αυτή η συνταγή. Όχι. Τι Παρασκευέ την Παρασκευή. Τώρα θα έχει πολλέ Παρασκευέ και ο μήνα. Γιατί μα το ο χατζιδάκι αυτό. Να δοσε Παρασκευέ. Παρασκευέ που μα το σου να φύγει κάθε Σαββατοκύριακο. Για να ακούσουμε τι είπε για τι μάνε και τι Παρασκευέ. Για να μια μητέρα θέλει να βλέπει τα παιδιά τη την Παρασκευή και τυχαίνει να μην έχει συνδικάτο, θα τη πούμε η επιχείρησή τη ξέχασε το. Θα το κάνει η άλλη μητέρα. Που δουλεύει σε ξενοδοχείο και έχει υπογράψει την καρδική σύμβαση αυτή που λέγαμε προηγούμενο. Η ομοσπονδία. Εσύ όμω που δεν δουλεύει σε τέτοιου είδου επιχείρηση, έχασε. Είσαι είσα κατώτερου θεού. Εδώ λοιπόν ο κύριο Κατζητάκη, το λέω αυτό το επιχείρημα συνέχεια λέει ότι μια παρασκευή μπορεί να θέλει η μάνα να δει το παιδί της. Να θυμήσουμε ότι παρασκευάζει τα παιδιά πανεσχόλιο. Κυριακή που πρέπει να το δει το παιδί, γιατί τι βάζει να δουλεύει. Και έχει καημό με την Παρασκευή. Την ο Χατζηδάκη. Την, την Κυριακή κάθονται όλοι. Δεν έχει νόημα. Ναι, αλλά και Ενώ θες η Παρασκευή να είναι με τα μαγαζιά, όλα να πάνε. να, να, να πω, κάνει... τι μάνια, τι επιχείρημα είναι αυτό την Παρασκευή. Ενώ ότι θα δουλεύει την Κυριακή, την Παρασκευή μπορεί να τη δεις. Όρισε αυτός μια μέρα. Και το επιχείρημα το ατράτο αυτό το ποιο είμαι εγώ. Ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θα πει, το λέει συνέχεια, ναι, που θα μα πει στη μάνα αυτή να κάτσει την Παϊεντέργεια, την Κυριακή. Έχει και άλλο ωραίο το νομοσχέδιο. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία για τι απολύσει. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν προστατεύονται, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που δικαιωθούν από τα δικαστήρια, δίνεται στην εργοδότη δυνατότητα έναντι κάποιου αντιτίμου να μην ξαναπροσλάβει τον απολυμένο. Έναντι κάποιου αντιτίμου από ποιον? Μέχρι τώρα γίνονταν μια απέλεια κάποιον. Α. Το έχουμε ζήσει και στα δημοσιογραφικά. Κάναμε απεργία. Προσλαμβανόταν ξανά ο εργαζόμενο. Τώρα δεν θα τον προσλαμβάνει, θα του δίνει ένα αντίτιμο. Ποιο το ορίζει, τι αντίτιμο θα είναι αυτό, γιατί Ότι καταργείται να. και το ΣΕΠΕ με όλα αυτά. Πάρε πέντε χρόνια πριν. Αν ήταν μια ανεξάρτητη αρχή, τι θα είναι τώρα αυτή και θα προσφεύγουν εκεί εργαζόμενοι, ακόμη και αυτό το κουτσουρωμένο ΣΕΠΕ, κάτι πρόσφερε το Σώμα επιθεώρησης Επιθεωρητών και τα λοιπά Εργασία. Τώρα πάει και αυτό, το Πάρε καταργεί. Το, ανεξάρτητη πώς. αρχή, πώ είναι η Δηλαδή αυτά, αδημιέρω, είναι, αυτά, αυτά είναι στα πλαίσια της δύναμη του εργαζομένου που το αφαιρεί πάντα, και την επιθεώρηση εργασίας πάντα, πάντα, Πάει και η επιθεώρηση εργασίας πάντα. Πάνε και τα συνδικάτα, ε, πάνε, πάνε τότε, οι τότε, προορίες της απεργίας, έχει, έχει καταργήσει Δι θα, θα γίνει με τις απεργίες Περίμενε. Θα πηγαίνει ο καθένας να κάνει απεργία Όχι βέβαια, Α. τι είναι αυτό Ό, Να θεσμοθετηθεί και αυτό Δημοκρατία έχουμε Θα κάνω απεργίες τα αφεντικά τώρα που τους έχει λιανίσει Στο άρθρο 56 προβλέπεται ότι οι μερικώ απασχολούμενοι όχι μόνο πρέπει να παρέχουν πρόσθετη απασχόληση, να του διδεθεί από την επιχείρηση, αλλά αυτό μπορεί να γίνει όχι στοχευμένα, όχι συνεχόμενα στη βάρδια του, αλλά αφού κενό. <laughs> δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ενώ κάποιο προσλαμβάνεται για 4 ώρες, στο τέλο τη μέρα με τα διακεκομένα ωράρια μπορεί να υποχρεώνεται να είναι στο δρόμο πολλαπλάσει ώρε. Okay. Δεν, γιατί μπορεί να το πει σε τέσσερι ζώα. Τυο τώρα, φύγε δύο εδώ, φύγε. τώρα φύγε. και δύο το απόγευμα. Ναι. Έλα μετά πάλι. Έλα μετά αργότερα. Ναι. Θα σε πάρω τηλέφωνο, περίμενε. Μην κάνει τίποτα άλλο, θα περιμένει. Θα και... σε απασχολεί 10 ώρε ενδεχομένω για να δουλέψει 4. Για την απεργία που λέγαμε, ναι, πραγματικά, για την απεργία που λέγαμε πριν. Ε, επιβάλλεται στα σωματεία η εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας η οποία συνδυάζεται με την προηγούμενη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάσαι, α, η Αχτσιόγλου Συντρόφισα. Περί, υποχρεω... <σχ> περί υποχρεωτική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει απεργία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά ενεργών μελών του Πρωτοβάθμιου Συνδικάτου. Του αυτά τα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα, απο... θα, όλοι, θα έχουν κάρτα και θα ψηφίζουν από το σπίτι. Ωρα. Και θα φαίνεται ψηφίζουμε τι σπίτι. Μόνο μένουμε σπίτι. Ψηφίζουμε σπίτι. Ενώ μέχρι τώρα την θα απόφαση. Θα γίνουν και εκλογέ Όχι. Α, όχι. Εκεί δεν συμβαίνει. Όχι, ναι. Ναι. Ναι. Την απόφαση μέχρι τώρα την έπαιρνε το σωματείο. Ενώ τώρα θα ψηφίζουν όλοι. Και ξέρουμε τι σημαίνει να ψηφίζει σε μια εταιρεία με τον εργοδότη από πάνω. Βευ, ονομαστικά. ονομαστικά. Τι σημαίνει και τι ελευθερία πλέργια έχει ο εργαζόμενο. Να α, αποφασίζει Εκεί είναι αυτός ο ρόλος στην κόρη μου του ο Με τη μύτλη της φάνας των ηθοποιών Λοιπόν, έχω εδώ <laughs> τη λίστα Τι ψηφίσανε, ορίστε κύριε διευθυντά Επίσης, για να δεις πόσο δημοκρατική κυβέρνηση έχουμε Απαγορεύεται η περιφρούρηση της απεργίας Με το νομοσχέδιο. Αυτά είναι. Τι θα περιφηρούμε τώρα. Μπάτε τέτοιο, μπάτε χίλια λεφτά. Είναι παράβαση λέει που θα οδηγεί με δικαστική απόφαση τη διακοπή τη απεργία. Εγώ όλα αυτά μου φαίνονται δημοκρατικά, δεν ξέρω εσεί. Ναι, ναι, δημοκρατικά σίγουρα. Πολυτεριαστά, σύμπατα. Όμω. Δεν θέλατε όταν έλεγε ο Κυριάκο να κάνει τι δικέ σα εταιρείε. Δεν oh, πέρανε το ρίσκο. Αυτός αυτό που φύρω το εγδίκυση, ρίσκο όμω. Συγγνώμη, δεν πρέπει να έχει κάποια βαντάζ. Θα έχει. Πώς Ενώ... θα πάει η ανάπτυξη στον τόπο Να γίνουν επιχειρηματίε που είναι όλοι εργάτε στη μα... Τι θέλετε, έχουμε γίνει. Γεννια... Η ιδεολογική γυμνή τη αριστερά και τον κόσμο εδώ εργάτη είναι, Εδώ, είναι, εδώ, εδώ είναι. είναι. Γι' αυτό είμαστε εργάτε. Γιατί είστε κολλημένοι στην αριστερά. Ο Χατζηδάκη, λοιπόν, τρόπο αριστερά, μίλησε και είπε κάτι και μα θύμησε κάτι. Η ατομική Τώρα, σύμβαση δεν καθιστά τον εργαζόμενο εντό εισαγωγικών, βάλτε τη λέξη υποχείριο του εργοδότη. Τώρα 30 χρόνια ισχύουν, ισχύουν αυτέ οι ρυθμίσει και υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει στην Αλφα Μπανκ, στον ΟΤΕ, στον Παπαστράτο, στην Ήδη Πέψικο, στον χώρο των ξενοδοχείων όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μα ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να την κηρύξουμε υποχρεωτική αυτή τη σύμβαση και την κηρύξαμε. Που έχει διευθέτηση του χρόνου εργασία. Το τελευταίο καταφύγιο του ΣΥΡΙΖΑ, αφού είπε ότι καταργείται το 8 ώρα κ.ο.κ. Είναι τώρα οι ατομικέ συμβάσει εργασία. Γιατί κάνετε ατομικέ συμβάσει εργασία, Πρώτα απ' όλα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε το δρόμο, κύριε Χατζη Ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω πώς. Έχω εδώ την οδηγία 2019, κάθετος 1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20 Ιουνίου του 2019. Αν θυμάστε, 20 Ιουνίου του 2019, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Τι λέει λοιπόν αυτή η οδηγία... Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν τα, τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι με παιδιά έω μια ορισμένη ηλικία, η οποία είναι τουλάχιστον 8 έτη, εμεί το κάναμε 12, και οι φροντιστέ δικαιούνται να ζητούν ευέλικτε ρυθμίσει εργασία για λόγου φροντίδα. Και προσθέτει παρακάτω ότι οι εργοδότες εξετάζουν τι αιτήσει για ευέλικτε ρυθμίσει. Εδώ τι μα λέει ο Χατζηδάκη. Ότι, ότι... ήταν έτοιμο από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι επιχείρημα, αλλά δεν θες δεν το εφαρμόζεις όπως και ο Σύριζα... Ήταν η απάντηση είναι ότι ήταν στρωμένα από το ΣΥΡΙΖΑ Αλλά μια χαρά μας καλαβόλεψε Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ πάτησε στα προηγούμενα του, ε, του, σαμαρά, του, και τα του, του σαμαρά Και δεν κατήργησε τίποτα από όλα αυτά Τι, τι βγαίνει ω συμπέρασμα από αυτό Δεν το βάλαμε για να κατηγορήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ Όπως ε, επιπολέως θα σκέφτηκαν κάποιοι ΣΥΡΙΖΑ Αυτά όπως είπε εδώ είναι η οδηγία τάδε, τάδε από την Ευρώπη. Αυτέ εφαρμόζει. Έχει δει στο. Τι μου θύμισε εμένα αυτό που άκουγα το πρωί. Έχει δει στο Μουντιάλ γίνεται αυτό που γίνεται. Και στι μεγάλε αθλητικέ διοργανώσει, ποδοσφαιρικέ, μπασκετικέ, βάζουν στην αρχή τι ομάδε. Γίνεται κλήρωση. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, ξέρω εγώ, Λίβερπουλ. Και μετά στην εξέλιξη είναι με νούμερα. Δηλαδή ναι. το 8 θα παίξει με το 6. Το 7 με το. και όποιο είναι το 8. Μπορεί να είναι η Μπαρσελόνα να εξελιχθεί. Μπορεί. Το ξέρει αυτό. Ωραία, Οι κυβερνήσει είναι νούμερα. Δηλαδή. Η οδηγία αυτή βγήκε. Μισό, μισό, μισό. Να το ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η οδηγία αυτή βγαίνει μια οδηγία το 2017 από την Ευρώπη. Διεκτήβα. Θα εφαρμοστεί τέλο το του 2018. Το το μισό, μισό. Θα εφαρμοστεί τέλος του 2018. Έχει ημερομηνία λήξη. Όποιο και να είναι κυβέρνηση, και ο Λένι να ήταν εδώ, εφόσον okay. θέλει αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει πρέπει να εφαρμόσει την οδηγία. Τέλο. Άρα. Στην βάρδια του ΣΥΡΙΖΑ έκατσε αυτό, στη βάρδια τη Νέα Δημοκρατία έκατσε αυτό. Στη βάρδια του επόμενου θα κάτσε αυτό. Γιατί Έρχονται είναι όλα συμφωνημένα και τέλο. Είναι Γιατί η Ευρωπαϊκή. Θα δεχτεί ένωση την Ευρώπη μα με, με όλα αυτά, με τι ψηφίσει στην Ευρώπη. Άρα, όλε οι παπάντσε. Θα σκίσω τα μνημόνια, θα κάνω θα γράψω, δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Δεν γίνεται να εφαρμοστούν, υλοποιούν και το είδαμε και 4,5 χρόνια. Όλο αυτό θέλω να πω, όχι να θέ να ψηφίσει το νούμερο 8 ή το νούμερο 6 να σου διεπαιρέσει, Κάντο καμία αντίρρηση, οκ. Okay. Μη μου λε βλακίε όταν ήταν οι άλλοι. Θα το κάνανε την για να ακούω τη Μαριλίζα Ξενόγια να κοπούν να υπερασπίζεται το χτάωρο. Καλά. Και θα Α, δώσουμε, λέει, τα πάντα. Αυτή έφερε, άνοιξε την πόρτα για να αρθεί το χτάωρο. του μνημονίου. Η Μαριλίζα είναι του πρώτου μνημονίου. Του πρώτου μνημονίου. Του Αυτοί είναι τύποι που ψάχνουν ανάγκη. Ειδικά η Μαριλίζα Ξενόγια, ευγενέστατη κατά, άλλα, κατά τα άλλα κτλ. Θα μπορούσε να είναι άνετα στην ΕΔΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μπαίνουν σε ένα μούτ. Παντού θα μπορούσε να είναι. Τι λέει κάτι, χαμογελάει του δημοσιογράφου. Για ό,τι συμβαίνει, πραγματικά αυτό μου έρχεται να πω. Και πάει μετά, τώρα έτυχε η μοίρα να είναι κατά αυτού του νομοσχεδίου. Yeah. Θα μπορούσε να ήταν υπουργό του Μιζολάικη. Όπω ήταν προχτέ στα Υπουργεία Υγεία και φοβή, Κόβε. Κι φοβ, κι φοβ, φοβ, όλο, όλο, όλο αυτό το, το πολιτικό προσωπικό Σιγά. δεν έχει καμία οραγκούση. Να μην Να μην η κατάσταση. Και όταν βγάλουμε αυτή τη φάση. Και αυτό σου λέω. Πώ γίνονται οι κληρώσει τη ομάδα. Η τάδε κυβέρνηση πρέπει να εφαρμόσει αυτά. Εκεί όμω έχει ένα ενδιαφέρον θέαμα. Εδώ ε... βλέπει μια κατάντια, δεν είναι τώρα. Εδώ δεν έχει. Λοιπόν, η Ελλάδα αλλάζει. Χουλιγκάνου βέβαια έχει δύο περιπτώσει. Ναι, εντάξει. Η Ελλάδα αλλάζει, πρέπει να ξέρει. Πάλι. Από ε... την ανάπτυξη που έρχεται, από αυτό από, από όλα αυτά. Α. Ζούμε σε μια νέα Ελλάδα. Γιατί έχει αλλάξει η Ελλάδα. Αν θέλετε να πω τη γνώμη μου, μετά και και δεν να την Αν το δεις στην μακροχρόνια οπτική του, αυτά τα 100 δισεκατομμύρια μπορείτε τελικώς να πάρουμε πίσω διπλά. Διότι ε, το εμβόλιο κατά τη αριστερή και ιδεολογική ηγεμονίας που είχαν επί σειρά δεκαετιών και που έπειθαν τον κόμμα κατεβαίνει στον δρόμο κάθε φορά που λέγαμε ότι αυτό θα γίνει ιδιωτικό, ε, όταν λέγαμε ότι είμαστε με την Αμερική και τη Δύση, όταν λέγαμε είμαστε με το Ισραήλ, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Τώρα ξαναδείχνουμε έναν ελληνικό λαό, αγαπητέ και Ζαχαρέ, που δεν με ρωτάει πια όπω το 14 γιατί προδότη Γεωργιάδη ξεπουλά στο ελληνικό, γιατί αυτά μου λέγανε το 14, όταν υπεστήριζε την επένδυση στο ελληνικό, τώρα πια μου λένε στον δρόμο γιατί έχει και το δώσει γρηγορότερα. Κατάλαβε. Έχουμε ορμάσει. Έχουν, έχουμε ορμάσει ο λαό yeah. και έχουμε απαιτήσει. Αυτέ οι λεκάνε καμπινέ που θα είναι τα κτίρια στο ελληνικό πότε θα γίνουνε. Το καζίνο. Εγώ θέλω καζίνο. Είμαι ειλικρινή στα okay, Το, θέλω καζίνο, το, το κοντινό Όχι καζίνο. Δεν να τραβιάμε από εδώ και βέβαια. Μπορείτε 10 η το βράδυ να χάσω 10 χιλιάρικα. Τάχω. τα βαριέμαι. Ε, δεν έχω τι να κάνω. Πα στο καζίνο, σκληρώσ... τα κάνω. Σκληραίνουν το στρώμα. Έχουμε στην <στασκεκή> Ηλιούπολη το ΟΠΑΠ καζινάκι μικρό που έχουμε στον κεντρικό δρόμο. Τους. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι ευχαριστία σε αυτό. Περνώ απ' έχει πύλη αυτά τα ΟΠΑΠ τα μικρά. Στην Λεοφόρο Ειρήνη, στην απέναντι την Κύμηση, στην Ελαιούπολη, έχει κλειστεί πόρτα που ανοίγει με κουδούνιο από μέσα. Ναι, Ζω... είναι. Έχει τη μαφία του το πράγμα. Έχει λίγο μια μαφία. Έχει τη μαφία του. Αλλά να... δεν το είδα. Έχει τύχη να περάσω και να είναι ανοιχτή η πόρτα. Κάποιο μπαίνει, βγαίνει, δεν θυμάμαι. Κοίτα, είτε μέσα. Βγαίνει μια βρώμα, ένα άρωμα. Κορίλα. Άρωμα, βαρύ άρωμα, αρρωστημένο. Καλό λαιμόνι. και <laughs> κολόγιο. Και τσιγάρα και. Μια τέτοια και μόνο από αυτό πρέπει να το κλείσουν μόνο, μόνο για το άρωμα. Για <laughs> αισθητικού λόγου, κυρίε. Προφανώ. Και δεν μπαίνουν μέσα εκεί, ποιοι μπαίνουν, πώ βγαίνουν κτλ. Έχουμε αυτό, αλλά δεν είναι τώρα. Δεν το είναι κανένα, εφαιρή, θα έχει ωραίο άρωμα. Εφαιρή, θα έχει μια τυροκοπή, θα έχει τα ξεριζωτικά κατάσταση. Ένα ξέρω, τυροπιτάκι. Θα είναι ο άνθρωπο με το γυλαικάκι του μέσα και αυτά. Ο Τώρα πα εκεί και, είναι και ο, ο πράκτορα Α, η παράτα μα. τη Είναι πιο κυριολεκτή. <χωδί> έχει κάτι κοπέλε στην είσοδο, έχει γκισέ. Απ' έξω το έχει. γιλέκα δεν ξέρω. Και έχουν τι φοράνε. Ξέρω εγώ Ήταν και ένα γκισέ μέχρι εδώ πάνω που κατάλαβα. Και δεν κοίταγα. Εκεί στην πόχα και δεν μπορούσα να αντέξω. εκκλησία Και απέναντι Έτσι περνάμε στην Καλά είναι, δρόμο τι θα σε Από την εκκλησία θα Και ω ρεύμα Ναι, ναι, όπου πά. Επιλογέ είναι φτάσει τη ζωή όπω ξέρουμε. Ο Σκέρτσος, λοιπόν, ο Υπουργό Παρά του Πρωθυπουργό. Συμφωνώ. Ναι, αισθάνε την περίφανω στην τοποθεσία μαξήμου γιατί κερδίσαμε τη μάχη. Κυρίε και κύριοι, ένα και πλέον χρόνο τώρα, η ελληνική κυβέρνηση, όπως και κάθε άλλη κυβέρνηση, σε όλο τον κόσμο, έχει υποχρεωθεί στη μάχη που όλοι δίνουμε κατά τη πανδημία να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές δημόσιε υγειίε που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων μα. Στο επίκεντρο όμω των αποφάσεών μας, όλο αυτό το διάστημα, ήταν πάντοτε η προστασία της υγείας των ανθρώπων. Η προστασία της δημόσιας υγείας και στη συνέχεια της οικονομίας και της εργασίας. Και τη μάχη της δημόσιας υγείας, συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την έχουμε κερδίσει. Την έχουμε κερδίσει. Η Ελλάδα, με τις λιγοστές τη δυνάμεις, έχει καταφέρει να έχει μικρότερο υγειονομικό αντίκτυπο από τον Ευρωπαϊκό Μεσόγρο. Έχουμε 11.211 νεκρού μέχρι χθε. Φαρετό πια με αυτέ τι νίκε. Ναι. Στου πόσου νεκρού νικάμε, Έχουμε νικήσει. Στου α, 11.000. Α, 11 έχουμε κερδίσει και έχουμε αντίκτυπο. Ένα προς 10 είναι με τον πληθυσμό τη χώρα. Για να μην μπαίνει στη σύγκριση, βρήκαν αυτή τη φράση. Mm. Έχουμε καλό υγειονομικό αντίκτυπο. <Φιλίκο> Θετικό. Τι σημαίνει τώρα αυτό. Ποιο γράφει αυτά του λόγου τη. Εντάξει, Ο πίνατο. Ο πίνατο σκύλο. Ο πίνατο κάνει κουμάντο. Εδώ μια συνέντευξη ο Θεοχάρη. Που by the way ανακοινώνει και το απόγευμα το άνοιγμα του τουρισμού από αύριο λοιπά no. Έδωσε μια συνέντευξη στο BBC. Και το ρώτησε τον BBC ότι δεν πάτηκε τόσο καλά στου εμβολιασμού. Σε, ε, σε λάκα πέμπτη από το τέλο. Όχι, πρώτοι είμαστε. Ναι, αυτό λέω. Σήμερα ήταν μια τέτοια που έλεγε ότι είμαστε πρώτοι. Θα ακούσουμε σε λίγο. Πρώτοι είμαστε. Ε. Στον κόσμο είμαστε πρώτοι. Στον κόσμο κιόλα. Και από την Κούβα. Ε, ναι, ποια Κούβα τώρα. Ε, ε, και βγαίνει ο Γεραπετρίτη σήμερα το πρωί. Δεν έχει δει τη συνέντευξη. Mm. Δεν έχει δει, αλλά ξέρει τι είναι τόσο και τι υπόθηκε. Εγώ άκουσα αυτές με μεγάλη προσοχή τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργό του Ρυσμού, Χάρη Θεοχάρη Χάρης Θεοχάρης, στο BBC, στην γνωστή εκπομπή, το Hard Talk, όπου εκεί ρωτήθηκε από τον δημοσιογράφο τον Σακούρ ότι στην πραγματικότητα έχουμε να κάνουμε με πολύ αργούς ρυθμούς, έχουμε, τους, έχουμε από τους πιο αργούς ρυθμούς στην Ευρώπη ε, στους εμβολιασμού. Και το ερώτημα που έθεσε μάλιστα και στον κύριο Θεοχάρη είχε να κάνει με το αν είναι τελικά ασφαλές στο άνοιγμα του τουρισμού ε, όταν είμαστε η πέμπτη πιο αρχή χώρα στην Ευρώπη στους εμβολιασμούς Στο πρώτο ζήτημα στην πορεία των εμβολιασμών με κάθε σεβασμό θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ισχύει τίποτε από εκείνα τα οποία αναφέρθησαν στην συνέντευξη αυτή από τον δημοσιογράφο με την επιφύλαξη ότι δεν έχω ακούσει τη συνέντευξη οπότε επαφήμαι σε αυτά που αναφέρεται μόλις Να ξεχνάζεται να τη δει τη έγινε. Γιατί πρέπει, πρέπει να τοποθετηθεί η α πούμε. Για φάση. Εμεί ό,τι πούμε. Είναι η πραγματικότητα. Κακό δικό τη. Εμεί ό,τι πούμε. Θα ακούσουμε τώρα εδώ. Έχουμε τη δικιά μα πραγματικότητα, τη δικιά φαν... μα κανονικότητα. Ακούω τι λέει. Πέντε μέσα ενημέρωση, πέντε υπουργού. Φτιάχτηκε η πραγματικότητα. Που ξέρει ο ναι, κόσμο. Έχω μια λίστα να πέτσα στον διάμεσο. Ακούω τώρα εδώ. Τι ωραία. Ακούμε το Σκέρτσο, τον Κικίλια, τον Γεραπετρίτη. Τι ωραία πάμε. Διάλεξε δίκτυ και θα δει που βγαίνουμε σε όλα πρώτη. Η Ελλάδα σε αναλογία πληθυσμού είναι η πρώτη χώρα μεταξύ των G20 σε Και στην Ευρώπη είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο. Μπράβο! Η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα, είναι αυτή τη στιγμή και από τις αρχές Μαου πρώτη σε ημερήσιου εμβολιασμού μεταξύ των πιο πλούσιων, ανεπτυγμένων και βιομηχανοποιημένων χωρών του κόσμου. Τόσο σε επίπεδο G8, δηλαδή πάνω από τη ΣΥΠΑ, την Κίνα, τη Γερμανία, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, τον Καναδά. το Ινωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, όσο και μεταξύ των G20. Μπράβο. Και είμαστε πολύ περήφανοι που η Ελλάδα τις τελευταίες 7 ημέρε βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους εμβολιασμού ανά 100.000 κατοίκους σύμφωνα με τα στοιχεία του Our World in Data. Επίσης, στο ποσοστό πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο, η Ελλάδα είναι στην 8η θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση. Κάθονται λοιπόν εκεί Α, και λένε δεν θα κάνουμε σύγκριση γιατί με την όγω πολύ χαμηλά Καλά Παλακράτα το άλλο που μέσα στο είναι. G20 θα, θα, βάλω, θα βάλω Skype μας βγάζει πρώτους Η Ελλάδα δεν ανήκει ούτε στο G20 Ούτε στο g 8 Κάθονται Ά, λοιπόν πρώτη. εκεί <laughs> Κάθονται στο Μαξίμου πρέπει κάτι να πούμε εντυπωσιακό Τι να πούμε δεν βάζει G20 Νομίζομαστε και, και πρώτοι είμαστε. από τι χώρε τη Αφρική. Ναι ας το βρούμε Γιατί όχι Και μπορεί σε μια μέρα, γιατί αυτά είναι τα στοιχεία, χωρί να το λένε, είναι στοιχεία των τελευταίων ημερών. Δεν κάνουν τη συνολική σούμα που έκανε ο δημοσιογράφο του BBC και τα βγάζει. Yeah, και στου νεκρού κάναν το ίδιο στην αρχή. Διαλέγουν. Είναι καλή μέρα σήμερα. Αυτό. Μα, το δηλαδή, δηλαδή, αυτό διαλέγουμε. Το έχουμε και δευτερόλεπτο. είμαστε πρώτοι. Πράβο. Αυτό θα ανακοινώσουμε. Του G20. Τώρα, πέρασα... μα όρουν τα κανάλια εύκολα, δεν το ψάχνει κανεί. δεν το Μήπω λέει ο Υπουργό μια παπαριά. Όχι, υπουργό είναι, άρα δεν λέει και παλιά. Θα βγει το πρωί, θα πει G20 είμαστε πρώτοι, το βράδυ θα παίξει τίτλο σε όλα τα κανάλια. Ήδη παίζει πρώτοι ήδη, παιδί <laughs> μου. Στου G20. Και το, το G20 παίζει ήδη, βάλε κάει να δει και στο τέτοιο. <laughs> Νικήσαμε του G20. Χωρί να είμαστε στου 20. Είδε. Ναι, ναι, Ήδες ναι όχι, με Κυριάκο τι νεκάμε. γίνεται. Να τα δείτε αυτά εσεί. Εσύ είχε σημαίνει στου 20 Δεν μα νοιάζει, είμαστε υπεράνω. Είμαστε πάνω από Κερδάμε. Έχουμε άριστο, τι έχετε. Τίποτα. Έχουμε σκόηλι ελληνικικού. Πάμε σε διαφημίσει και συνεχίζουμε. Εδώ η Ελλοφρένεια τη Πέμπτη. Ναι, για όσους όσο δεν το, όσο το έχουν προσέξει. Έχει απορία, τι κάνει ο ηλιοπολίτη Πίνατ. Ε, τι κάνει, πού είναι. Είναι το σκυλί που εγώ στη φιλοζωική τη ηλιοπολίτη. Προσέξτε, ο σε... ηλίπνης, το Μαξίμου. Προσέξω, Μαξίμου. Ναι, αλλά όποτε έχουμε καλεσμένο του Μαξίμου στι εκπομπέ, πρέπει να μαθαίνουμε και την πορεία τη υγεία, τη κατάσταση του Πίνατ. Και ο Γεραπετρίτη απάντησε. Ο οποίοι που από ό,τι καταλαβαίνουμε στο μου, σας έχει τρελάνει όλους Η αλήθεια mm -hmm. είναι ότι έχει αλλάξει τελείως την φιλοσοφία μας και τούτο mm -hmm. διότι όπως καταλαβαίνετε με την πίεση και την ένταση που βιώνουμε κάθε μέρα mm -hmm. είναι η μοναδική νησίδα αν θέλετε χαλαρότητας μέσα στο πρόγραμμά μας Δεν είναι ο Μητσοτάκης. Θα μπορούσε Η μοναδική νησίδα χαλαρότητας μέσα στο Είναι πρόγραμμά. και καλύτερος του ανθρώπου Έλα μωρα και εσύ Ο Πίνατ να, Ναι, <laughs> τι Οι δημοσιογράφοι δηλαδή... όμως βάζουν το Δηλαδή ναι, Του... Ναι, Του... Τι, Επίσης ναι. ο τύπος των <τον τυλίλον> ήλων <να πούμε>, Στριμώχτηκε σε αυτή την ερώτηση Κάνε προετοιμασία η δημοσιογράφη για να απαντήσει Ναι, ναι, όχι Αυτά είναι Έτσι βγαίνει Η είδηση έτσι βγαίνει Συγγνώμη, άμα δεν στριμώχεις έναν υπουργό Ποιον θα στριμώξεις τώρα Τον άλλον στο λεωφορείο, Όχι, δεν υπάρχει λόγο. Έχει περάσει από την πανεπιστημίου την τόσο όμορφη τώρα τελευταία ή την Ομόνια καθόλου. Περνάω τακτικά. Περνά. Αυτά οι, οι κουβάδε εκεί του Μπαγκογιάννη, ειδικά ε, υπάρχουν, στην πανεπιστημίου. Έχουν ξεθοριάσει βέβαια λίγο οι δρόμοι. Τώρα με την απελευθέρωση, πέρασε και εγώ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το προ προηγούμενο δεν θυμάμαι. Μαραζώνη και τα φυτά. Ε, είναι, είναι τα τρία ωραία κτίρια τη Αθήνα, η περίφημη τριλογία όπω τη λένε και μπροστά είναι οι ντενεκέδες. Ναι, με, με, σφήνικες, κάτι με κάτι ξερά Και, σφήνικες. Σφήνικες. Ε, κάτι, και κάτι πράσινα κόκκινα που έχουν ξεβάψει κάτω Καλά, αυτά. Ένα γιφταριό Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό Πάει και η τριλόγια, Ένα ωραίο κομμάτι έχει η Αθήνα Αυτό εκεί μπροστά όλα τα άλλα είναι πάει και που, Πώς επί καραμαλή η δεν αυτά Να γίνουν τίποτα πολυκατοικές Νομίζω ναι, ναι. Ε, Εκεί είναι οι κουβάδες του Μπακογιάννη Γι' αυτά μίλησε ο Μπακογιάννης Είς Ας την Ομόνια έχεις πάει στην Ομόνια Έχω πάει, πάει. Κρυώνει, κρυώνει. Κρυώνει όταν στην ομόνια. Κρυώνει. Όχι, oh, δεν κρυώνει. Δεν κρυώνει. Oh, Βάλει να ακούσουμε. Ένα τεράστιο περιβαλλοντολογικό κέρδο. Σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τα μοντέλα των ειδικών του ειδικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, mm. μόνο στην Πανεπιστημίου έχουμε δει μείωση του διοξιδίου του άνθρακα κατά 27%. Τώρα, σε αυτού του μήνε. Αυτού του μήνε. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Yeah, yeah. Αν το συνδυάσουμε με άλλε κινήσει που έχουμε κάνει. Για παράδειγμα, Συντριβάνι της Ομόνιας. Το Συντριβάνι μας έχει βοηθήσει να ρίξουμε τη θερμοκρασία της πλατείας τρεις με τέσσερι βαθμούς. Λοιπόν. Ψηλέ, <laughs> Έχει δύο ευρώ να βάλω παλτό γιατί κάποιος πέρα φέρνει δροσιά και υγρασιά. Λοιπόν, περίμενε. Έχει ρίξει Του τάπανε, τα έπανε, τώρα ε, αυτά. Εντάξει. Στην Πανεπιστημίου, λέει: 27% μείωση του διοξιδίου του άνθρακα. Από πάνω είναι η Ακαδημία, στα 30 μέτρα. <laughs> δηλαδή, το διοξίδιο σταματάει στην Πανεπιστημίου. Δεν τελειώνει εκεί. Από κάτω είναι στα δύο. Ναι, και Ω, το μόνο είπαν έχει... έτσι. Ποιοι επιστήμονε του βγάλανε τη μελέτη, του την πάσαραν και το λέει κιόλα, εκτό αν είναι από το κεφάλι ε, του. Το αυτό okay, βέβαια σε καμία περίπτωση, εάν τα φυτά δεν είναι ξεραμμένα, μάλλον. <laughs> Μα είναι δυνατό. Και το ζωούν από τη στιγμή που τα έβαλαν. Όχι τώρα, έχουν ανάψει μέσα στη λαμαρμαρίνη. Στο μικροκλίμα που λέμε, θέλουν μια μεγαλύτερη έκταση. Μπορείτε να δείτε πόσο είναι η Πανεπιστημίου από πάνω σκάτω, 1000 μέτρα. Με τη μία λωρίδα μειώθηκε 27. Ναι, δηλαδή, αν κλείσει όλε τι λωρίδε, πηγαίνουν στις δύο ρόδες Διούξ. Αν κλίσουμε... Εκεί θα γίνει χαμόσταση. Συγγνώμη, αν κλείσουμε και τι έξι λωρίδε. Ναι, γίνεται τότε. το διοξίδιο του άνθρακα εκεί 0%? Μπορεί ένα, έτσι. Με ένα, όλων, ένα μικροκλίμα έρθει. διαφορετικό θα ζει ξαφνικά Αμαζόνιο. Δηλαδή στην Ομόνια λόγω του συντριβανιού έχει πέσει τρει και τέσσερι βαθμού θερμοκρασία. Κυρίω άμα φυσάει. Γιατί φυσ, ξέρει, έρχεται το νερά πάνω σου. Εκεί το δαγκώνει λίγο. Δεν Αμα ξέρω λαός, Είχε δώσει ο λαός τη Αθήνα σε εντολή ρίξε τη θερμοκρασία στην Ομόνια. Είχε πει κάτι τέτοιο. Γιατί έχει βλέπω Όχι, καλά λέει ο Νάθιλα και δίνει. Ρίχνω και τη θερμοκρασία ακόμα Μητσοτάκι είναι αυτό τη οικογένεια. Θα το Πασάριο τέτοιο. Μήπω κρύναμε την τρύπα του όζοντο. Ρίξαμε τη θερμοκρασία. Έχει η Δελφίνια κολυμπά να σου συντριβάνει μέσα. Στου G20 είμαστε οι πρώτοι, πρώτοι σε που έχουμε ομόνοια. Κρύο στην ομόνοια. Μπράβο. Θε G8. Πάρε και G8. Από όλε τι ομόνοιε του πλανήτη η πιο κρύα είναι δικιά η δικιά μα. Πιο κρύα πλατεία είναι τη Αθήνα. Ρίξαμε τρεις. Και την ομάδα. Α, και τη Κύπρου. Κύπρου, κατάλαβα. Τι λένε, τι είναι αυτή. Τσάπα είναι. Όχι, Γιατί να μην τσάντα. πούνε. Μισό τ' θα το πει απλώ. Το ακούει ο άλλο, περνάει έτσι, εντυπωσιασμένη και Ο γιο απολύθηκε του Κυριάκου, πριν έκανε. Όχι. Α, τι, είπα, εντάξει, μισό. μισό. Ξάμεινο δεν έκανε. Εξ, ε, έκανε 7-8 μήνων, όσο προβλέπετε. Μίλαμε και βλακίε. Με βάλει όλε ένα χιλό, βλέπω στο Twitter. Είναι τρίτεκνο. Είναι Παιδί τρι, τριμελού οικογένεια. Αυτό προβλέπεται. Τι είναι προστάτη τη οικογένεια. Λογική. Ναι. Χάνουμε έτσι και τα πάντα Βλέπω στο Twitter τι γίνεται Λες ο γιος του Πρωθυπουργού να απολυόταν ένα-δύο μήνες λιγότερο Είναι δυνατόν Θα Το γίνει... σκάνδαλο είναι που έκανε ο γιος του Πρωθυπουργού θητεία Ρε, Άλλο αυτό ναι. Τέλος πάντων Κατάλαβες τι λέω Υπάρχουν ένα εκατομμύριο πράγματα να πεις για το Μητσοτάκ Την πολιτική του Το ότι ο γιο απολύθηκε Σύμφωνα με αυτά που ορίζονται δεν ξέρω. από του νόμου, τις διατάξει, αυτό είναι θέμα. Τώρα μην τσιμπάμε oh, όλοι. του το, το τι αλλά... έγινε το Σαββατοκύριακο στο, στο Twitter, το τι έγινε, και κανεί δεν έκανε τον κόπο να δει. Κάποιοι το ψέλησαν μέσα εκεί, αλλά τίποτα, δεν υπάρχει η λογική. Δεν, χρειάζεται δεν λογική υπάρχει σοσμό. Η Τώρα πήγε στο τέτοιο, στην Κρήτη τελικά. Πήγε. Πήγε στην Κρήτη. Η Τώρα λοιπόν πήγε στην Κρήτη, καλά έκανε και πήγαινε βουλευτή τη περιφέρεια. Το λάθο που είναι, ότι έκατσε σε τραπέζι με 7 άτομα. 8 άτομα παραπάνω, είναι, ωραία, είναι, 6 είναι, είναι το όριο, πώς είναι 7 εγώ είδα κάποια στιγμή Οι, το όριο, 6. 6 δεν είναι, 6 Αυτό είναι το θέμα και τρώγανε και πίνα χωρίς μάσκες Το ότι πάει στην εκλογική της περιφέρεια δεν είναι κακό 300 βουλευτές είναι, δεν θα διασπήρουν αυτοί τον ιό Άλλη βλακία πια, ότι μην φύγει, μην πάει, μη κάνει. Να πάει ο βουλευτής στην περιφέρεια του Δεν πειράζει, ένας είναι Το ότι τρώνε και πίνουν ενώ όλοι οι άλλοι είναι στα όρια. Αυτό είναι το θέμα. Όπω ο Κυριακό Ταράτση πριν λίγο καιρό. Κατά τα πάνω. Στην Πάρνηθα και τα λοιπά. Mm. Ευτυχώ από αύριο λήγουν όλα αυτά και θα μπορούμε να πάμε στην Πάρνη ξανά. Α, επιτέλου. Και στην Ταράτσα και του βουλευτή τη Ικαρία, το Αφθαίρετο και στο Πανοσύκομα, να πάμε εκεί να κάτσουμε στην ωραία Ταράτσα εκεί με του Τσίγκου. Σιγά-σιγά. Ψήμενα... αυτό. Όχι, γι' αυτό ah, το ah, λέω, Χάλια. Ah. <laughs> λοιπόν, είναι σε ωραία θέση όμω το σπίτι, γιατί βλέπει το λιμάνι απέναντι. Ah, Έδωσε ο Κυρανάκη συνέντευξη. Και θα είμαστε. απέναντι, πάρα να κα Δεν έχει βεράντα να φάμε εδώ. Ναι, δεν έχει. Μια βεράντα δεν μπορούσε με αυτά τα κτίρια. Χωρίς... Μιζέρια. Έτσι και κάνει λίγο να βγει στη βεράντα Έχεις ξυπέσει κάτω στο σχόλιο. Βέβαια, δεν μπορούμε να φάμε στο deck απέναντι στο... σε ένα καράβι. Τόσο καράβια έχει απέναντι. Το μπλουστάρ. <laughs> στο μπλουστάρ είναι αυτό. Το μπλουστάρ. <laughs> <laughs> τι έπρεπε Έχει δει τι τιμέ. Αν το πάρει. Αν το πάρεις στο μπλε πλοίο, ο καφέ έχει 4 ευρώ. Αν το πάρει ακριβώ στο ίδιο κατάστημα εδώ στην ξηρά έχει 2. Στο πλοίο είναι 4. Ναι, αλλά είσαι Ποιο το πληρώνει. Και το νερό είναι πιο ακριβό. Yeah. γιατί τι. Ο καμαρότος πρέπει να δουλέψει, ο μπουφετζή, yeah. η είσοδο, <laughs> οι κιλιόμενες <laughs> Όλα αυτά. Okay. Okay. Όλα oh, τα Στην καφετέρια κάτω δεν τα έχει όλα αυτά. Είναι δεν έχει κυλιόμενε. Ούτε καμαρότο. Μάλλον. <laughs> λοιπόν, Κυρανάκη. πώς Άρα. ο που σπούδασε στο εξωτερικό ήταν όταν από το Λίκαιο. Φαίνεται. Είχε καλό τι είναι δο, αυτό, είχε βιογραφικό μετά για να βρει. Τι είναι αυτό που τον έκανε να έρθει πίσω, εσένα τι θα σε έκανε να έρθει πίσω, ίσω στο εξωτερικό. Ε, ε, η δέσμευση στην ΩΝΕΔ. Ωραία, το καταλαβαίνω. Ναι. Ε, ε, η, κάτι η, άλλο. Οι εκδρομέ. Ποιε? Οι εκδρομέ. ΩΝΕΔ. Ωραία, και αυτό Τις το καταλαβαίνω. Δά, Όχι. Ο, Όχι. ο Κυρανάκης... Η ευθύνη για τον τόπο. Όχι. Η ευθύνη στο κόμμα που είχε. Ο Κυριάκο με τον έφερε. Η έπνευση στον αρχηγό. Ούτε λοιπόν άκου. Ένα κομμάτι. Τη ψυχοσύνθεσής μου τότε ε, με έκανε να αγαπήσω την Ελλάδα ακόμη περισσότερο επειδή ήμουν στο εξωτερικό ειδικά το 2004 εγώ ήμουν τρίτη ηλικία του 2004 ε, ήταν το καλοκαίρι των Ολυμπιακών Αγώνων πώς, ναι, ναι. το γιούρο όλα αυτά το μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο, στο σχολείο εγώ φορούσα μια φανέλιση εθνικής έτσι πολύ περήφανος γιατί είχαμε πάρει το γιούρο και ακουγόταν. Στα μεγάφωνα, δεν ξέρω πώ είχε προκύψει. Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου. Τότε ακούγονταν το τραγούδι τη Παπαρίζου που, είχε, που ήταν αμέριο. να παίξει στο Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε να πάρα πολύ. Έλληνες. Ναι, πολύ όμορφα και ανυπομονούσα να γυρίσω στην Ελλάδα για δύο λόγου. Πρώτον, γιατί μου έλειπε σαν χώρα, αλλά δεύτερον, γιατί είχα μέσα στο μυαλό μου βαθιά ότι θέλω να κάνω κάτι για τη χώρα μου. Ο Δάντη φταίει, αν καταλάβατε καλά, και η Παπαρίζου. Your lover undercover. <laughs> αυτό λοιπόν. Αυτά τα λόγια, αυτή οι στίχοι με συγκίνησαν και με έφεραν στην πατρίδα. Αυτό είναι το brain game. Αυτό είναι το brain Αυτό το game είναι, το game είναι αυτό. Αυτοί. Η Παπαρίζου του έφερε πίσω. Εσύ να τα δει. Τα βλέπω. Ναι, βέβαια η Παπαρίζου το 2005 ήταν, τα μπερδεύει εδώ όλα μαζί. Τα μπερδεύει Την πάνω. επόμενη χρονιά πήραμε ό, Το FTP ήταν το 4. Το, 4, το 5 πήγε έτσι. Να τα ξεκαθαρίσει. Δημιουργείται θέμα εδώ. Η μελέτη ενθουσιάστηκε γιατί κοιτάμε. Αυτά? Η μελέτη τι θα κάνει. Τους Του ξέρει. Ο Κυριανάκη για, για πού είναι, για τη μελέτη. <laughs> Μια είναι για πλέον. να πάει αλλού, άντε τα Τατιάνα. Να ξέρει όμω ότι έχει κάνει και αυτό πρόεδρο 15 μελού. Α, σαν τον Τσίπρα. Ναι. Α, δεν είναι να ναξίο να γίνει πρωθυπουργό. <laughs> Τρει ξέρω δικά 15 μελού. Να πω τον τρίτο. Oh, δεν <laughs> Δε, όχι, θα τον πω. <laughs> Ποιο μου, σιγά, έχει διάφορου. <laughs> γιατί μου α, έρχονται και σιγά. Λοιπόν, ο Τσίπρα είναι ένα, είδε το παιδί. Κοίταξε να δει. Με σκληρή δουλειά από μπρο. Oh, yeah. Είχε βγει και στην <laughs> αν Παραία, λες, τότε. Αν κάτι λε για τον Τζίπρα, είναι σκληρή δουλειά. Έρχεται και κάθεται αυτό η εικόνα. Καλά. <laughs> <για> το... <laughs> Ενώ για τον Κυρανάκη. <laughs> για τον... <laughs> κυρανάκη... <laughs> Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα ο <laughs> Κυρανάκη <laughs> τι, τι, τι έκανε στο σχολείο και πώ τον θεωρούσαν όλοι. <laughs> Επίση, στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερό. Διότι, σαν πρόεδρο του Καταμελού, ήμουν πάρα πολύ διεκδικητικό, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Ε, μετράω δύο αποβολέ για τέτοιου λόγου. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την, α, την αίσθηση Ότι με αριστερό, Τον θεωρούσαν αριστερό Ε, και οι καθηγητές είναι σε σύγχυς καμιά φορά <laughs> <laughs> Καμιά <laughs> φορά <laughs> όντως, ναι Πήρε από πολύ το κυρανάκι Δύο Σκληρό. Τον απέβαλαν δύο φορέ. Σκληρό. Α, α, α όχι, ή θα αγωνιστεί. Θα... Όχι, ναι. Να από... βγάζει και ποινολόγιο, εγώ σου Έσπασε λέω. Έσπασε αυγά με άλλα λόγια. Ναι, δεν είναι όλοι. Στο... Δηλαδή, καρκούνησε πρόεδρος... το, το, το σχολείο. Τι πολιτική είχε σαν πρόεδρο του Ο Τσίπρα έχει πάρει αποβολέ. Για να τα πούμε κι αυτά α, τώρα. Α, δεν, δεν ξέρουμε. Δεν ξε... Μπορεί να έχει πάρει τώρα. Δεν θέλω να πω. Δεν έχει α, αναφερθεί ποτέ. Στην κράβα ήταν πιο ελαστικά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν λέει και ποιο σχολείο. Πήγε. Πήγε ιδιωτικό. Αν πήγε ιδιωτικό. Δεν ξέρω. Δεν μα τα λέει εδώ. Και να ξέρει, έχει ακούσει αυτή τη συζήτηση που λένε. Για του ομοφιλόφιλου, έχω φίλο, ομοφιλόφιλο που λένε. Ναι, και ξέρω. Έχω φίλο και ξέρω. Έτσι είπε. Όχι. Στην περίπτωση είναι έχω, έχω φίλου Ρουφιάνου. Και έγινα και εγώ. Όχι. Όχι. θα μπορούσα. Κομμουνιστή, ξέρει κανέναν. Έχω, έχω δει. Έχω φίλου κομμουνιστή. Μπράβο. Αυτό είπε. Η μισή μου οικογένεια, ειδικά το κομμάτι που προέρχεται από την Κρήτη, είναι, είναι αριστερή. Ε, αριστερών αντιλήψεων. Με τον πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίο είναι, είναι κομμουνιστή. Κάνουμε πολύ ωραίε συζητήσει. Και ε, το εννοώ ότι κάνουμε πολύ ωραίε συζητήσει, διότι αντιλαμβάνεσαι την άλλη πλευρά. Αντιλαμβάνεσαι το σκεπτικό, αντιλαμβάνεσαι γενικώ τον τρόπο σκέψη, τα επιχειρήματα, το πώ βλέπει η άλλη πλευρά τα πράγματα. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για μένα. Είπε, Έχω ξάδερφο κομμουνιστή. Το οποίο το... δεν είναι Λέω, Ναι, ναι, σο, στο, στο μα ρέει. Αριστερό το θεωρούσαν τον ίδιο. Έχει ξάδερφο κομμουνιστή και συζητάει μαζί του. Mm. Συζητάει με του κομμουνιστέ να είναι ανοιχτό ο οριζόντιο. Είναι open minded, δεν είναι κανένα κλειστό. Αυτό συζητάει ο κομμουνιστή. Τι λέει με τον Κυριανάκη τώρα, ότως, Να τον δω ξεκάθετε. λίγο τον κομμουνιστή, τι είναι, να τον ακούσω λίγο. Γιατί πολλοί δηλώνουν κομμουνιστέ ή πολλοί λένε ότι έχουν κομμουνιστεί, αλλά να δούμε λίγο τι λέει. Γιατί φορτιέται πολύ ο όρο και η γλώσσα και η λέξη αυτή. Ε, όχι τώρα. Όποια, είναι Ζουτε τώρα. Όποιο θέλει να κρατηθεί, το χρησιμοποιεί. Να, και τώρα εδώ δεν υπόσχεται άλλο λόγο να δείξει ότι είναι ανοιχτό ο Ο Κυριανάκη το ξέραμε. Θέλει να κάνει την Ελλάδα... τις σπούδασε τελικά. Δεν έχει σημασία. Είτε. Ήρθε η Μιλόγου Παπαρίζου πίσω. Τι σημασία ναι, έχουν όχι, όλα αυτά, αλλά Μην είναι στο ουσιαστικό λεπτομέρεια κάθε φορά. Η Παπαρίζου τον έφερε πίσω. Τον Άμπερ Η καλομήρα τίποτα μετά έπου ήταν. Όχι. Καλωμήρα, ο Σάκης, τόσο αφρόντους φορές. Δύο. Φορές ο Σάκης. Η Βύση. Η Που το το Όλοι αυτοί, όχι το στόχο, τα σύγχρονη βίσου. Το στόχο πάει... δεν είχε γίνει μάλλον κι αν. Όταν πήρε, το πήρε παπαρίζει, την άλλη χοντρική ήταν η βύση ναι. στην Ελλάδα εδώ. Εκείνη η συγίνηση. Είχε έρθει. έρθει ήταν Ήχε. ήδη στην Ελλάδα. Η βύση ήταν γιατί αναφύγει από τη χώρα. Λ. Η παπαρίζο ήταν τι φέμι. Ήταν ενάρτη. Διαφθωώ, διαφωνώ. Γιατί αξιοπρέπειά τι ήταν η ένολα. Οκ, εντάξει. Δεν το θέμα μα αυτό. Όχι, συγνώμη, το θέμα μα είναι ότι θέλει να αλλάξει σε πρώτο ενικό κι αυτό. Σαν τον Κικίλια με το στρατό του και στην τα φωτοβολταϊκά. Στην Ελλάδα δεν έχει του. βγει το hard rock. <laughs> <laughs> Που ήταν, ε, ε, εκεί δεν είναι. Hard rock. Αλληλούια Λόρδι. Οι Λόρδι. Στην Ελλάδα δεν κερδίσανε. Εκεί κερδίσαν. ναι. Ναι. Στο, το, Την επόμενη χρονιά το 6. Οι, οι, τον από την οι Λόρδι τον <laughs> διώξανε <laughs> Μα είχε έρθει λέμε. Α, δεν ξανά από, τότε. Παπώ, Να, τόσ, Α, από τώρα. Από Είμαι τώρα 1,5 σχεδόν 2 χρόνια βουλευτή. που νιώθω ότι δεν μπορώ, δεν έχω τη δυνατότητα να καταφέρω πράγματα. Και ανεξαρτήτως τη θέση, ένα άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την πολιτική για του σωστού λόγου, γιατί θέλει να αλλάξει τη χώρα του, θέλει να, την κάνει, θέλει να κάνει την Ελλάδα χώρα πρότυπο. Αυτό είναι το όραμά μου στην πολιτική. Να κάνουμε την Ελλάδα χώρα πρότυπο. Δεν έχω τα εργαλεία να το κάνω. Γιατί του δίνουν τα εργαλεία να το κάνει, Ότι έχει και όραμα αυτό. Ναι. <ς σηχτήρ, ναι. Υπάρχει όραμα. Είδε στι Παπαρίε τι κάνει. Αυτός τι βουλευτή που βγήκε. Είναι με ψήφο Όχι, όχι. Πάνω, στο, στο βόρειο τομέα δεν είναι. <μπράβο> δεν κάνω, <στανά> <στανά> στο βόρειο τομέα. Ναι, όχι. Άμα είχε όραμα και το εξήγησε, το Δεν βγήκε μόνο ο Είναι τα που του του έτσι. Δεν είναι τίποτα κανένα έτσι. Δεν θα γίνει ένα Δεν να γι' κάτι. Εντάξει, σιγά σιγά στο τέλο. Δημιουργική απασχόληση. Κάπω δεν θα στα παιδάκια, Κάνε εκεί θεατρικό παιχνίδι, κάτι. Τη δεύτερη δώσουμε. τετραετία δόση. Τη δόση. Τη δόση. Τη δόση. Τη Και δεύτερη τρίτη τρίτη. Δεν ξέρω. Και θα επιστρέψει ο τσίπρα πάνω στο άλογο. Σε ένα άλογο θα ανέβει. Α. Το πιο πιθανό είναι αυτό. Πού είπε, Να περάσει ο Τσίπρα. Πάνω σε ένα άλογο. Πάνω ο Τσίπρας, ο Αλέξης Μόνοι Ένα Τσίπρα, Μπορεί να γυρίσει κάποιο να τον δει. Καλά, τώρα. Γιατί να πάρουν. πηγαίνει στον κολοκόντρο. Να δείχνει κι αυτός, Πάμε προ τα Κύπρα, εκεί, Καλά είναι. Τώρα που θα γίνουν οι διαδηλώσει. έχει χαμηλό διοξίδιο του άνθρακα. Εκεί είναι το χαμηλό διοξίδιο. Το άτικα νομίζω δείχνει ο ε, έχει το Το το. αυτό Ε, ναι, ναι, κάτω το Άτικα να αλήθεια. δούμε το διοξίδια υποτίθεται από αύριο θα μπορούν κάποιοι να πάνε στα νησιά στην πυρωτική Ελλάδα δεν μας νοιάζει πάει ποιος θέλει γιόλο στα νησιά θέλει τεστ, θέλει τέτοια να επιδεικνύει το χαρτίο, τη σε καταρρώσει τα λοιπά θα γίνεται αυτό το τεστ μας λέει ο Γεραπετρίτης εάν θέλουμε να μετακινηθούμε σε νησί με πλοίο ή με αεροπλάνο τότε μπορούμε να μετακινηθούμε μόνον εάν προηγουμένως έχουμε κάνει ένα αυτοδιαγνωστικό οικιακό τεστ και έχουμε συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση, η οποία αναρτάται σήμερα, συμπληρωμένη ότι πρόκειται για αρνητική δήλωση. Θα δίνεται δωρεάν από τα φαρμακεία ή όχι? Το τεστ δεν θα δίνεται δωρεάν. Είναι ένα βάρο το οποίο συνοδεύει την μετακίνηση. Δεν θα είναι δωρεάν. Θα Ο Σκέρτσος πριν 20 ημέρε μας είχε πει. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που προχωρά από το τέλος Μαρτίου σε δωρεάν παροχή ατομικών rapid test σε όλο τον πληθυσμό της χώρας. Επαναλαμβάνω, δωρεάν παροχή ατομικών rapid test σε όλο τον πληθυσμό της χώρας. Στους G20 ήμασταν οι πρώτοι Δεν που δώσαμε δωρεάν. Δεν όλοι ο πληθυσμός ίδιος. Καλά, προφανώς, ναι. ναι. Αλλάξαν, πέρασαν και 20 μέρες και ήταν η G8 και G20 Αλλάζουν και τα G. Αλλά οι, οι, οι, οι τιμές, όλα. Ξέρω. Φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε διαφημίσει μετά μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο. Άντε, για χωρά.